Γιώτα, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μιχάλη μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι σήμερα στην παρέα μα και σε ευχαριστώ πολύ που είσαι εδώ. Και εγώ χαίρομαι πολύ για αυτή την κουβέντα που θα έχουμε και χαίρομαι ακόμα περισσότερο που για πρώτη φορά θα σα βγάλω από κοντά. Βρισκόμαστε λοιπόν σήμερα για αυτή εδώ την κουβέντα με αφορμή αυτή την εμφάνιση εδώ στο Λονδίνο, στο κόκκιτ στι 19 του Οκτώβρη. Ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε την κουβέντα ρωτώντα πώ νιώθει πριν τη συναυλία σου. Ευτυχώ έχω πάντα track. Στο πρώτο τραγούδι, καμιά φορά μπορεί και στην αρχή του δεύτερου. Συνήθω το πρώτο φεύγει γιατί το τραγούδι σε παίρνει μαζί του. Αλλά ανεβαίνοντα στη σκηνή, πάντα έχει τράκ για πάρα πολλού λόγου: γιατί δεν έχει τίποτα δεδομένο, γιατί οι με τη παράγοντες καραδοκούν, και γιατί η αγάπη σου γι' αυτό, το να το παραδώσει όσο πιο αγνό και πιο ατόφιο μπορεί, σε βάζει σε αυτή την αγωνία. Τι ρόλο πιστεύεις ότι μπορεί να παίξει το τραγούδι σε μία κοινωνία που δοκιμάζεται, όπως η ελληνική. Καταρχήν το τραγούδι είναι πιο άμεση η μορφή τέχνης, έχει άμεση ανταπόκριση, σε λυτρώνει άμεσα. Ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικός ο λόγος, ο, ο ρόλος της μουσικής και του τραγουδιού, όπως ήταν μέσα στους αιώνες. Δεν, δεν είναι ότι είναι, γίνεται πιο σημαντικό τώρα. Τον ίδιο ρόλο είχε πάντα. Και μιλάμε για, το, για αυτό το τραγούδι που, που δεν σε κάνει να ξεχνά και να φεύγει, που σε κάνει να θυμάσαι. Αυτό είναι το σημαντικό. Για να ξαναβείς το δρόμο σου. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικός και είναι και πολύ άμεσος ο ρόλος του. Εσύ πώ έφτασες μέχρι το ελληνικό τραγούδι, ποιο σε πήγε μέχρι εκεί, στα πρώτα σου ακούσματα. Εμένα είναι σαν να με διάλεξε. Γεννήθηκα σε ένα σπίτι που η μουσική δεν έλειπε ποτέ, τα γλέντια δεν έλειπαν ποτέ. Πολλοί ε, ο πατέρας μου έψελνε τραγουδού σε δημοτικά και λαϊκά. έπαιζε μπουζούκι, η μητέρα μου επίσης. Ό, όλη η οικογένεια ήταν σχετικά καλή φωνή Και έτσι λοιπόν μεγάλωσα σε ένα περιβάλλον που το τραγούδι και η μουσική ήταν κάτι φυσικό. Ήταν σαν το παιχνίδι μου. Δεν έλειπε από τη ζωή μου. Γι' αυτό λέω καμιά φορά ότι είναι σαν να με διάλεξε κιόλα. Και ήρθε πολύ φυσικά. Πολύ φυσικά. Επειδή το αγαπούσα, τυχαία ζήτησα να τραγουδίσω σε έναν χώρο που έπαιζε τότε ο Μανόλης Καραντίνης, φίλος από τότε από τα παλιά, από παιδάκια. Και έτσι ξεκίνησε στη ζωή μου φυσικά. Η πρώτη εμφάνισε λοιπόν στη δισκογραφία, που έγινε αρκετά χρόνια μετά την πρώτη σου επαφή yeah. με, με τον κόσμο ζωντανά, έγινε το 2003, όταν ο Παναγιώτη Καλαντζόπουλο σου εμπιστεύτηκε το Με τα μάτια κλειστά, ένα κομμάτι που σε παρουσίασε για πρώτη φορά σε ένα ευρύτερο κοινό και πραγματικά αγαπήθηκε πάρα πολύ. Καταρχήν, πολύ τυχερή που έκανα ένα ξεκίνημα με ένα τέτοιο τραγούδι, που λάτρεψα και εγώ και που αγάπησε πραγματικά και κόσμο που έχουν περάσει τόσα χρόνια και αγαπιέται κάθε φορά. Με τον ίδιο τρόπο είναι μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τύχη. Αφορμή για αυτό το τραγούδι ήταν μια οντισιόν που έκανε ο Παναγιώτης και η Βανθία Ρεμπούτσικα. Παναγιώτη και η Βανθία Ριμπουτσκα, Έτσι γνωριστήκαμε. Και έτσι μου πρότεινε να το δοκιμάσω, μια και το είχε γράψει αρκετά χρόνια ο Παναγιώτης και ήταν σαν να έψαρνε, σαν να έμελε να συναντηθούμε. Και έτσι και έγινε. Και ξεκίνησε και μια σειρά εμφανίσεων. Κέρδισα πάρα πολλά. Έμαθα πάρα πολλά από αυτή την πρώτη μου παρέα. Εννοώ δισκογραφική παρέα. Και το ένα έφερε το άλλο. Πάντα, πάντα θα θεωρώ τον Παναγιώτη ηθικό αυτούργο ε, για ό,τι επόμενο συνέβη ή μπορεί ακόμα να συμβεί. Ξεκίνημα λοιπόν στη δισκογραφία με τον Παναγιώτη τον Καλατζόπουλο. Και η επόμενη δισκογραφική παρουσία και η πρώτη ολοκληρωμένη ήταν Το Βέλο με τον Βαγγέλη Κορακάκη το 2004. Ναι. Ένα δίσκο με έντονο το λαϊκό στίγμα. Ένας ο δίσκος Βαγγέλης με, όλο, με όλη του την αλήθεια. Έτσι, ο, ο Βαγγέλης όπως γράφει έτσι μιλάει. Ε, δηλαδή όπως είναι σαν άνθρωπος ευθύς και ανοιχτός απλώς έτσι γράφει και είναι υπέροχο. Μεγάλη τιμή που μου έκανε γιατί ήταν και ο πρώτος δίσκος που έδινε ολόκληρος, εννοώ ολόκληρο δίσκο, όποιο ελπεί. Σε γυναίκα τραγουδίστρια. Μέχρι τότε έκανε ολόκληρη δίσκους σε άντρε και είχε τις ερμηνεύτριες κυρίω να συμμετέχουν. Μου χάρησε πολύ ωραία τραγουδίά με τον ελληνικό λαϊκό τρόπο. Κανεί να ζήσω, δεν βρήκα Ακόμα συχνά το λαϊκό τραγούδι δεν υπάρχει πια. Πως δεν γράφονται πια λαϊκά τραγούδια σαν αυτά που μας μεγάλωσαν. Το πιστεύεις αυτό? Όχι δεν το πιστεύω αυτό. Κάθε εποχή έχει τη γλώσσα της και τη λαϊκότητά της. Δεν είναι απαραίτητο σήμερα να υπάρχει ρεμπέτικο για ένα λαϊκό το τραγούδι. Ε, λαϊκά τραγούδια γράφονται, ε, θεωρώ ας πούμε... Ε, Πολύ λαϊκό τραγούδι της εποχής που λέει πράγματα και όλο αυτό το σύγχρονο, το σύγχρονο τρόπο, το, το, τον ράπερ που λένε πάρα πολύ σκληρά πράγματα και είναι και πάρα πολύ αλυθινά. Και αυτό το θεωρώ ότι έχει μια λαϊκότητα με τον τρόπο του. Για το δικό μου ε, δρόμο και χρώμα και βάση τη δικής μου αν θέλει, τραγούδια γράφονται που μπορώ να, να περάσω μέσα σε αυτά ε, το λαϊκό τρόπο που μπορεί να ζει σε αυτός ο τρόπος και να μεταδοθεί. Δεν έχει πεθάνει το λαϊκό τραγούδι και θα, τώρα το λέω λίγο ακαδημαϊκά θα το πω και λίγο πιο χειροπιαστά και σε οποιαδήποτε πίστα να πας του σύγχρονου όπως λέμε εντό εγωγικών τραγουδιού α, εκεί που συμβαίνει κάτι είναι όταν θυμούνται παλιά λαϊκά τραγουδία. Εκεί συμβαίνει κάτι. Εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό στη συνέχεια του. Να αφήσουμε κι εμείς κάτι, ένα πολύ πολύ μικρό, δίπλα στους ογκόλυθους που μας έχτισαν την ψυχή τόσα χρόνια. Με πολύ σεβασμό να προσπαθήσουμε να το τιμήσουμε αυτό το πράγμα και να το ακολουθήσουμε. Αυτό. Το επόμενο δισκογραφικό βήμα έγινε το 2007 με το «Έχω άνθρωπο» του Κώστα Έχω όμως την εντύπωση πως πάντα δουλεύεις με ανθρώπους με τους οποίους επικοινωνείς. Με το έχω άνθρωπο είχα τη χαρά να ε, σκηνοθετηθώ πρώτη φορά στη σκηνή από τον Θοδωρη Γκόνη και να τραγουδήσω τα λόγια του. Ε, και εκεί ε, έβαλα, έβαλα τον εαυτό μου σε μια ε, δοκιμασία του, του να εκφράσω... Πολύ, πολύ σημαντικά πράγματα, σχεδόν ακίνητη. Αυτό μου το έμαθε, μου το δίδαξε ο Θοδωρής. Ήταν πολύ μεγάλη εμπειρία και έβγαλε πολύ σπουδαία τραγούδια, ψυχή. Ε, ψυχής. Οπότε η συνάντηση που ακολούθησε μετά αυτή τη δουλειά, δίπλα στον μεγάλο σταμάτη κραγουνάκι, για αυτή την εκπληκτική παράσταση στη Χελώνα, ήταν μια φυσική συνέχεια. Ναι, ήταν μεγάλη για μένα από τρομερό σχολείο. Άλλο, άλλο επίπεδο. Ο Σταμάτης με, μου έδωσε ένα δρόμο και μου είπε απλά τον. ξέρεις εσύ. Με απενοχοποίησε από πολλά, μου, μου εξήγησε πολλά και κατάλαβα α, από τον Σταμάτη ότι όσο μεγάλος και αν είναι ο δρόμος που είναι να περπατήσεις, πρέπει να τον περπατήσεις. Εσύ με τον ίδιο τρόπο που και μέσα στο σπίτι σου μου το κάνε τόσο ξεκάθαρο ο Σταμάτης που η αλήθεια είναι ότι μέλησε και μου έδωσε τρομερή γνώση για την τέχνη μου. Χτυπάει η φύση Όποιον προδόν πιο σημαντικό που μπορεί να σου δώσει ένας δάσκαλος στην εξέλιξη της δικής σου πορεία. Το γιατί. Το γιατί το κάνεις αυτό. Αυτό με έδωσε μάτι. Γιατί. Μου απάντησες το γιατί. Και είναι πολύ σπουδαίο. Γιατί αυτό ξέρεις ποιο δρόμο σε κάθε σαβδοδρόμη να διαλέξει. Αυτό που όλοι οι μέντορες εμπνέουν στους μαθητές τους. Το γιατί. Βέβαια, αν, αν ε, γίνομαι κατανοητή, γίνει απόλυτα κατανοητή και με οδηγεί και στην επόμενη μου ερώτηση λοιπόν, ποιο γιατί σε έφερε στον Θέμη Καραμουρατίδη α, Τον Θέμη τον φαύμαζα πάρα πολλά χρόνια μου άρεσε από την αρχή ο τρόπος που χειριζόταν τις, τις μελωδίες του η, η επιλογή των στίχων αυτό το τρίο το εκπληκτικό που, χανε, κανα, που φτιάξανε ο, ο, Γεράσιμος η Νατάσα, ε, να πω επίθετα, ε, ε, χρειάζεται, νομίζω δεν χρειάζεται. Και ο Γεράσιμος ο Βαγγελάτας η Νατάσα ο Παφούλιο και Θέμος Αυτό λοιπόν δεν περνάει ε, απαρατήρητο. Είναι εξαιρετικός καινούριο. ήχος, με λόγια ουσιαστικά, με μια ερμηνεία πίστευτη και μου, άνοιξαν οι ουρανοίοι. Τον παρακολούθηκα λοιπόν, γνωριστήκαμε, είχαμε γνωριστεί και κάναμε πολλές προσπάθειες να ε, συνεργαστούμε. Ήθελε και εκείνο, ήθελα και εγώ. Οι συγκητέ δεν μας άφηναν. Ε, και τελικά τα καταφέραμε να, να βρεθούμε μέσα από μετά από για τρία χρόνια που πέρασαν από την, την ορειμία μας. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που δουλεύω μαζί του αλλά και που έχω κερδίσει έναν τόσο καλό φίλο. Λέξαμε έναν δίσκό με αγαπημένα τραγούδια θέλοντας να συγκεράσουμε τους δύο κόσμους μας. Αυτό που φέρω εγώ, αυτό που φέρει εκείνος και να έρθουμε να τα ενώσουμε. Εγώ ήμουν αρκετό καιρό εκτός δισκογραφίας και ποθούσα να βάλω μου λόγια σαν το δίκιο ας πούμε, σαν τι επαναλήψεις, σαν το σερή. Σαν... Μου άνοιξε ένα καινούριο πεδίο ο Θέλης, στο σήμερα, που μπορούσα να έχω και το χτες μου. Δεν μου άλλαξε περπατησιά. Αυτό ήταν, λοιπόν, το πιο, το πιο ουσιαστικό πράγμα που κάναμε, έναν σύγχρονο λαϊκό δίσκο. Όταν, λοιπόν, γίνονται τέτοιες συναντήσει και φέρουν τέτοιες τραγούδια, τα τραγούδια λένε τελικά πάντα την αλήθεια. Ε, πάντα, ναι. Πάντα. Τη, τη λένε πάντα και φαίνεται και από τον τρόπο που την ακούν οι ακροατές την αλήθεια τους. Σε περιμένουμε λοιπόν να σε ακούσουμε ζωντανά σε μερικέ ημέρε, 19 του Οκτώβρη, στο cockpit. Τι φέρνεις μαζί σου στι μουσικέ σου αποσκευέ, Στι μουσικέ μα αποσκευέ, μαζί με τον Άκη Μπουλιανίτη που θα είναι στο πιάνο, που είναι χρόνια συνεργάτης μου, άλλο ένα άνθρωπο που... τη ζωή μου, που είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Ε, έχουμε στις αποσκευέ μα τραγούδια από το καινούριο φιλί, το δίσκο με το φέρμαν Καραμπορτήδη. Τραγούδια παλιότερα, αγαπημένα, κλασικά, αυτά που μας οφθούν να προσπαθούμε να κάνουμε τραγούδια. Χαδιδάκη, Θοδωράκη, όλου του αγαπημένου Ζαμπέτα. Τραγούδια σύγχρονων, πιο σύγχρονων συνθετών, όπως ο Σταμάτης, ο Κραωνάκης, ή τραγουδοποιών που μας άγγιξαν την ψυχή. Και κάποια τραγούδια εκπλήξης. Να τα πω όλα. Θα είναι ένα ουδιπορικό ή μια βεντάλια πολύχρωμη με ελληνικά αγαπημένα σπουδαία τραγούδια σύγχρονα και δικό μου ρεπερτορίου. Να σου πω ότι μαζί με, αυτή, με τα τραγούδια που θα φέρω ένα νέο ετοιμάζονται τραγούδια τα οποία θα κυκλοφορήσουν σε λίγους μήνες α, ο καινούριος μας δίσκος με τον Θέμη Καραμορατήδη στη μουσική και τον Οδυσσέα Ιωάννου στους τοίχου, Οπότε θα έχουμε να τα ξαναπούμε με τον καινούριο χρόνο, με τα τραγούδια που θα γεννήσει αυτή η συνεργασία. Αυτό είναι ένα πραγματικά πολύ μεγάλο νέο. Ναι, τα έχουμε αγαπήσει και αυτά πολύ και ανεπομονούμε να τα ετοιμάσουμε. Γιώτα, σε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι η συναυλία να πάει πολύ καλά. ανυπομονούμε να σε γνωρίσουμε και να σε ακούσουμε εκεί από κοντά. Και εύχομαι καινούργια τραγούδια, όλο αλήθεια, όπως λες και εσύ, να σε περιμένουμε στο μέλλον για να τα μοιραστούμε. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την υπέροχη κουβέντα. Είναι να τα πούμε από κοντά, πολλά φιλιά και θα τα πούμε σύντομα από κοντά. Σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. καλά. Καλή επιτυχία. το σώμα αν ψυχή.